Ο Δυναίκης κοίταξε πάλι τον Αφτόχυρα, μετά τον Αλέξανδρο, τον Αρίστονα και εμένα. Εσείς οι νέοι φαντάζεστε ότι εμείς οι παλιοί πολεμιστές έχουμε τυθασεύσει το φόβο, όμως το νιώθουμε τόσο έντονα όσο εσείς. Πολύ πιο έντονα, γιατί τον έχουμε βιώσει στο πετσί μας. Ο φόβος ζει μέσα μας, μέρα και νύχτα, στα νεύρα μας και στα κοκαλά μας. Λέω φίλη μου, η αυτοκιρασία ένα λοξό, φτιαμένο χαμόγελο. Ο Αφέντης μου του το ανταπέδωσε. Μπαλώνουμε το θάρρος μας επί τόπου με κουρέλια και απομινάρια. Τα συγκεντρώνουμε μέσα από τους φόβους μας. Από το φόβο ότι θα ατιμάσουμε την πόλη, το βασιλιά, τους ήρωες των γραμμών μας. Από το φόβο ότι θα θεωρηθούμε διλία από τις γυναίκες μας και τα παιδιά μας, τα δέλφια μας, τους συμπολεμιστές μας. Εγώ προσωπικά ξέρω όλα τα κόλπα της αναπνοής και του τραβούδιου Τις κολόνες της τετράθεσης. Τις περιφόβου θεωρίες. Ξέρω πώς να αποτελειώσω τον ανθρωπό μου. Πώς να πείσω τον εαυτό μου ότι ο φόβος του είναι μεγαλύτερος από το δικό μου. Μπορεί να είναι. Προσέχω τους στρατιώτες που υπηρετούν κάτω από τι διαταγές μου και προσπαθώ να ξεχάσω το δικό μου φόβο, φροντίζοντας για την επιβίωσή τους. Όμως είναι πάντα παρόν. Το καλύτερο που έχω πετύχει... Είναι ένα ενεργό παρά το φόβο μου. Άλλου ταυτό είναι. Έχει το είδος του θάρους για το οποίο μίλο. Δεν είναι ούτε αυτοπροστασία που βασίζεται στο ζώο δεσένστικτο και στον πανικό. Αυτά είναι καταλήψεις. Αυτά τα έχει και ένας ποντικός. Παρατήρησε ότι συχνά εκείνοι που προσπαθούν να ξεπεράσουν το φόβο του θανάτου πρεσβεύουν ότι η ψυχή δεν εξαφανίζεται μαζί με το σώμα. «Για μένα αυτό είναι ηλίθιο». Ευσεβής πόθος. Αλληπάλλη, οι βάρβαροι κυρίως, λένε πω όταν πεθαίνουμε πηγαίνουμε στον παράδεισο. Τους ρωτώ λοιπόν. Αν πράγματι το πιστεύετε αυτό, γιατί δεν τελειώνετε με τον εαυτό σας αμέσως για να επιταχύνετε το ταξίδι. Ο Αχιλέας, μας λέει ο Όμηρος, είχε πραγματική ανδρία. Είχε όμως, αφού γεννήθηκε από μητέρα θάνατη, Βουτήχτηκε στα νερά της στήγας όταν ήτανε μωρό και ήξερε ότι εκτός από τη φτέρνα ήταν άνθρωτος. Η δηλίδα ήταν σπανιότερη και από τα φτερά στα ψάρια, αν το ξέραμε όλοι αυτό. Ο Αλέξανδρος ρώτησαν κάποιους στην πόλη κατά τη γνώμη του βίνα και είχε αυτή την πραγματική Ανδρία. Από όλους τους λέκε δαιμονίους ο φίλος Μεσοπολίνικος είναι πιο κοντά. Αλλά ακόμα και τη δική του Ανδρία τη θεωρώ ανεπαρκή. Πολεμά όχι από φόβο μήπω θα τιμαστεί, αλλά επειδή είναι άπλιστος για δόξη. Μπορεί να είναι ευγενικός σκοπό, τουλάχιστον δεν είναι ταπεινο. Είναι όμως πραγματική Ανδρία. Αρίστονες ρώτησαν αυτό το ανώτερο θάρρος υπήρχε πραγματικά. Δεν είναι κάτι φανταστικό, δηλώσω δίνα εκείς με σιγουριά. Το έχω δει, ο αδελφός μου η Ατροκλής το είχε ορισμένε στιγμές. Ο... Όταν έβλεπα τη χάρη του πάνω θέτου, «Έμένα εμφρόντιτος. Ακτινοβολούσε. Ήταν κάτι θεϊκό. Εκείνας τις ώρες πολεμούσε όχι σαν άνθρωπος, αλλά σαν Θεός. Ο Λεωνίδας το είχε πει στις μερικές φορές. Ο Ολύμπιος δεν το έχει. Ούτε κι εγώ. Κανένας από όσους είμαστε εδώ. Χαμογέλασε. Υπάρχει, ωστόσο, μια ένδειξη εδώ. Η ανώτερη αυτή Ανδρία υποπτεύω με ότι σε κάτι που είναι γένους θηλυκού». Οι ίδιε οι λέξει για το θάρρο. Η ανδρεία και η αφοβία είναι θελικού γένου, ερεοφόβο και τρόμο είναι αρσενικού. Ίσως ο Θεό που να ζητούμε. Δεν είναι Θεό. Αλλά Θεά. Δεν ξέρω. Ήταν ολοφάνερο ότι ο Δινέκη ευχαριστεί να μιλάει γι' αυτό. Ευχαρίστησε του ακροατέ του που είχαν την υπομονή να τον ακούνε ακόμη. Οι σπαρτιάτε δεν έχουν υπομονή για τέτοια ερωτήματα του Σαλωνιού. Θυμάμαι, αν ρώτησα κάποτε τον αδελφό μου σε μια εκστρατεία, μια μέρα που είχε πολεμήσει σαν αθάνατος. Ήθελα σαν τρελός να μάθω τι ένιωθε εκείνες τις στιγμές, τι αισθανόταν μέσα του. Με κοίταξε, σαν να είχα βγει το τρελοκομείο. Λιγότερη φιλοσοφία δίνα εκεί και περισσότερη αρετή. Γέλασε. Αυτό είπε μόνο. Ο Φέντης μου γύρισε τότε στο πλάι σαν να ήθελε να βάλει τέλος σε αυτή τη συζήτηση. Κάτι, ωστόσο, τον έκανε να στραφεί στον αρίστονα που στο πρόσωπό του ήταν αποτυπωμένη η έκφραση των μικρών παιδιών που δεν τολμούν να απευθύνουν το λόγο στους μεγαλύτερους τους. Πες, το φίλε μου, τον παρότρινο διηνέκεις. Σκεφτόμουν το θάρρος των γυναικών. Πιστεύω ότι διαφέρει από τον ανδρών. Ο νέος δίστασε. Η έκφραση του μιλούσε πριν από εκείνον. Μάλλον θεωρούσε απρέπεια ή αλαζονία. Να διαλογίζεται πάνω σε θέματα για τα οποία δεν είχε καμία εμπειρία. Ο εκεί ωστόσο τον πίεσε να μιλήσει. Διαφορετικό πώς. Αλίστανας κοίταξε τον Αλέξανδρο που με ένα χαμόγελο ενίσχυσε την απόφαση του φίλου του να εκφραστεί. Το θάρρωσε ένας άντρα να δίνει τη ζωή του για την πατρίδα του. Δεν είναι κάτι παράξενο. Δεν είναι στη φύση του αρσενικού. Τόσο στα ζωά όσο και στους ανθρώπους να πολεμά και να ανταγωνίζεται. Παρακολουθήστε οποιοδήποτε αγόρι, πριν ακόμα μιλήσει, απλώνει το χέρι να πιάσει από ένστικτο το κοντάρι και το σπαθί, ενώ οι αδελφές του αποφεύγουν αυτά τα σύνεργα των αγώνων και αντί για αυτά κρετούν στην αγκαλιά τους το γατάκι και την κούκλα. Τι πιο φυσικό σε έναν άντρα να πολεμάει και σε μια γυναίκα να αγαπάει. Αυτό που επιτάσει το ένστικτο της μάνας δεν είναι να δίνει και να τρέφει πάνω από όλα αυτό που έχει βγάλει από τη μήτρα της». Τα παιδιά που έχει γεννήσει με πόνο, όλοι ξέρουμε ότι λένε ένα ήλοι και να θυσιάζουν τη ζωή τους χωρίς δισταγμό για να προστατέψουν τα μικρά τους. Το ίδιο και οι γυναίκες. Τώρα να λογιστείτε φίλοι. Αυτό που αποκαλούμε γυναικείο θάρρος. Υπάρχει κάτι που να έρχεται σε μεγαλύτερη αντίθεση με τη γυναική αφήση, με τη μητρότητα από το να ακίνητη και ασυγκίνητη καθώς οι γη βαδίζουν προς το θένατο. Δεν θα έπρεπε κάθε ίνο του κορμιού της μητέρας να ουρλιάζει από αγωνία και προσβολή μπροστά σε μια τέτοια ίδρυ, δεν θα έπρεπε η καρδιά της να πασχίζει να φωνάξει με όλο της το πάθος, όχι, όχι το γιο μου, λυπηθείτε τον, το ότι οι γυναίκες από κάποια άγνωστης εμάς πηγεί, αντλούν τη θέληση να επιβληθούν σε αυτό που είναι η αληθινή τους φύση είναι πιστεύω ο λόγος που στεκόμαστε με δέος μπροστά στις μητέρες, στις αδερφές και στις γυναίκες μας. Αυτό διηνύει και πιστεύω ότι είναι, η ουσία του γυναικείου θάρρους. Και γιατί, όπως είπες, είναι ανώτερο των ανδρών. Ο Φέντης με επιδοκίμασε αυτές τις παρατηρήσεις. Ο Αλέξανδρος ωστόσο δίπλα του αντίδρα και να αντιδρά, και τη ότι ο νέος δεν ήταν ικανοποιημένος. Αυτά που λες είναι αλήθεια, αριστονά. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Κάτι λείπει ωστόσο. Αν η νίκη των γυναικών ήταν Απλώς ανάκριτες, καθώς οι γη τους βαδίζουν προς το θάνατο, αυτό δεν είναι μόνο αφύσικο, αλλά και απάνθρωπο. Χιδαίο και τερατώδες ακόμα. Αυτό που ανυψώνει τούτη την πράξη και την κάνει ευγενή, είναι θαρό επειδή γίνεται για να υπηρετήσει έναν ανώτερο και ανιδιωτελή σκοπό. Αυτές οι γυναίκες που αντικρίζουμε δέος χαρίζουν τη ζωή των αγοριών τους στη χώρα τους, στο λαό σύνολο, γιατί το έθνος. Πρέπει να επιβιώσει, έστω κι αν χαθούν τα αγαπημένα τους παιδιά, σαν τη μητέρα που την ιστορία της μαθαίνουμε από μικρά, η οποία όταν πληροφορήθηκε ότι και πέντε γη είχαν σκοτωθεί στην ίδια μάχη, μόνο. Το έθνος μας νίκησε. Και όταν της είπαν πως είχε νικήσει, γύρισε να πάει σπίτι της χωρίς να χύσει ούτε ένα δάκρυ, λέγοντας μόνο. «Τότε είμαι ευτυχισμένη». Αυτό ακριβώς το στοιχείο. Η ευγένεια του να βάζει στο σύνολο πάνω από το μέρος δεν είναι που μας συγκινεί στη θυσία των γυναικών. Τόση σοφία αποστόματα στόματα νυπίων, ο γέλασε και χτύπησε και τους δύο νέους στορυγικά στον όμο. Όμως, δεν απαντήσατε στην ερώτησή μου, ποιο είναι το αντίθετο του φόβου. Θα σας πω μια ιστορία νεαροί μου φίλοι ελα όχι εδώ και τώρα. Θα την ακούσετε στις πύλες. Την ιστορία του βασιλιά Λεωνίδα και ένα μυστικό που εμπιστεύθηκε στη μητέρα του Αλεξάνδρου. Την παράλια. Αυτή η ιστορία θα προχωρήσει την ερευνά μας πάνω στο θάρρος και θα μας εξηγήσει πώς ο Λεωνίδας επέλεξε τελικά τους τριακοσίους. Προς το παρόν όμως σας βάλουμε τελεία στο σαλόνι μας, αλλιώς οι που μας ακούνε θα πουν ότι είμαστε θηλυπρεπείς και θα έχουν δίκιο. Τώρα στο στρατόπεδο των πυλών εμείς οι βλέπαμε τον ενωμοτάρχη μας να ανταποκρίνεται στο πρώτο φως της αυγής, να ζητά την άδεια να φύγει από το συμβούλιο του βασιλιά, να επιστρέφει στην ονομοθεία του, να βγάζει το μανδύα του και να καλεί τους άνδρες του σε γυμνάσια. «Ορθιοι λοιπόν!» ο Ρίστονας πετάχτηκε πάνω τραβώντας τον Αλέξανδρο και μένα από τις ασχολίες μας. «Το αντίθετο του φόβου πρέπει να είναι η δουλειά». Δεν πρόλαβαν να αρχίσουν τα γυμνάσια, όταν ένα δυνατό σφύριγμα απ' το τείχος έθεσε σε εκείνη κάθε άνδρα. Ένας κήρυκας του εχθρού φάνηκε στο φαράγγι των στενών. Ο απεσταλμένος φώναξε από μακριά ένα όνομα στα ελληνικά, αυτό του πατέρα του Αλέξανδρου. του πολέμαρχου Ολύμπιου. Όταν το έκαναν νόημα να πλησιάσει, είδαν ότι συνόδευε ένα μόνο αξιωματικό της πρεσβείας του εχθρού και ένα γόρι. Ο κύριος τότε φώναξε άλλα τρία ονόματα σπαρτιωτών αξιωματικών, του Αριστόδημου, του Πολυνικού και του Δινέκη. Αυτοί οι τέσσερις κλήθηκαν αμέσως από τον αξιωματικό της κοπιάς, τόσο αυτός όσο και οι άλλοι ξαφνιάστηκαν και ένιωσαν πολύ μεγάλη περιέργεια για το αίτημα του εχθρού. Ο ήλιος είχε ανέβει τώρα ψηλά. Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός αντρών του πεζικού των συμμάχων παρακολουθούσε από το τείχος. ο Πέρσης πρέσβης προχώρησε μπροστά. Ο δυναίκης τον αναγνώρισε αμέσως. Ήταν ο καπετάν ψαμίτυχος, ο Τόμι, ο Αιγύπτιος ναυτικός που είχαμε συναντήσει και ανταλλάξει δώρα μαζί του πριν τέσσερα χρόνια στη Ρόδο. Το αγόρι όπως αποδείχτηκε ήταν ο γιος του. Ο νεαρός μιλούσε θαυμάσια ατικά ελληνικά και έκανε χρέη διερμηνέα. Η σκηνή της συνάντησης ήταν ιδιαίτερα θερμή, με χτυπήματα στις πλάτες και με σφιξίματα χεριών. Οι Σπαρτιάτες εξέφρασαν την έκπληξή τους που ο Αιγύπτιος δεν ήταν με το στόλο. Στο κάτω-κάτω ήταν αυτός. Ένας θαλασσομάχος. Ο Τόμι αποκρίθηκε πως μόνο ο ίδιος και οι άνδρες του αποσπάστηκαν να υπηρετήσουν στις χερσαίες δυνάμεις με τη βοήθεια του αυτοκρατορικού διοικητή μετά από δικό του αίτημα γι' αυτόν ακριβώς το συγκεκριμένο σκοπό. Να ενεργήσει ως ανεπίσημος πρέσβης τους Σπαρτιάτες. Θυμότανε πάντα με αγάπη τη γνωριμία του και αυτό που επιθυμούσε πάνω απ' όλα. Ήταν να συνεισφέρει στην ευημερία του. Οι άντρε που είχαν περικυκλώσει το ναυτικό. Ήταν πάνω από 100. Ο Αιγύπτιο περνούσε μισό κεφάλι και τον ψηλότερο Έλληνα. Η θιάρα του, απολυνό, πρόσθεται στο ανάστημά του. Υποσημείωση. Τι άρα. Περσικό κάλυμα του κεφαλιού. Είχε κονικό σχήμα και τη φορούσαν σε επίσημες περιστάσει. Το χαμογελό του ήταν όπω πάντα λαμπερό. Έφερνε ένα μήνυμα, είπε, από το Βασιλιά Τσέρτσι, που είχε αναλάβει να το παραδώσει ο ίδιος στους Σπαρτιάτες. Ο Ολύμπιος, που ήταν επικεφαλής της πρεσβείας τότες στη Ρόδο, ξαναπήρε αυτή τη θέση στη διαπραγμάτευση. Πληροφόρησε τον Αιγύπτιο πως δεν θα γίνονταν διαπραγματεύσεις με κάθε έθνος ξεχωριστά, γιατί όλοι οι Έλληνες ανήκαν σε ένα έθνος. Η εύθυμη συμπεριφορά του ναυτικού δεν άλλαξε. Εκείνη τη στιγμή το κύριο σώμα των Σπαρτιάτων με επικεφαλής τους. Αλφαιό και μάρονα. Έκανε γυμνάσια με την ασπίδα ακριβώς μπροστά από το τείχος. Δούλευαν μαζί με δύο δημιουργίες τεσπιέων και ταυτόχρονα τους καθοδηγούσαν. Ο Τόμι παρατήρησε το αδέλφια λίγη ώρα εντυπωσιασμένος. Θα τότε το αίτημά μου, είπε χαμογελώντας τον Ολύμπιο. Αν με συνοδέψεις στο βασιλιά σου, Τελεονίδα, θα παραδώσω το μήνυμά μου σε αυτόν ως αρχηγ όλων των Ελλήνων συμμάχων. Ο μου αγαπούσε πολύ. Αυτό τον ωραίο άνθρωπο και χάρη και πολύ που τον ξαναείδε. Ακόμα φορά στα τσάλινα εσόρουχα, τον ρώτησε με τη βοήθεια του νεαρού διερμινέα, όταν ομιγέλασε και έδειξε προς μεγάλη ευχαρίστηση των συγκεντρωμένων ένα εσόρουχο από του νήλου. Έπειτα με μια φιλική και ανεπίσημη χειρονομία φάνηκε να βάζει στην άκρη το ρόλο του ως πρέσβη και μίλησε προς στιγμήν σαν άντρα προς άντρα. Προσεύχομαι αυτός ο θόρακας να μην μπει ποτέ ανάμεσά αδέλφια. Έδειξε το στρατόπεδο, τα στενά, τη θάλασσα. Φάνηκε να αγκαλιάζει ολόκληρη την περιοχή με την κυκλική κίνηση του χεριού του. Ποιος ξέρει πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Μπορεί να εξαφανιστούν όλα, όπως η δύναμη των δέκα χιλιάδων στα τέμπη, αλλά αν μπορώ να μιλήσω σε φίλους, σε εσάς τους τέσσερις μόνο, θα σας έλεγα το εξής. Μην αφήσετε τη νύψα σας για δόξα, ούτε την περηφάνεια σας ως στρατιωτών να τη τυφλώσουν. Και να μην δείτε την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει τώρα ο στρατός σας. Μόνο ο θάνατος σας περιμένει εδώ. Οι περασπιστές δεν είναι δυνατόν να ελπίζουν ότι θα κρατήσουν έστω και μία μέρα μπροστά στους αμέτρητους στρατιώτες που φέρνει μεγαλειότητά του εναντίον σας. Ούτε όλοι οι στρατοί της Ελλάδας θα το καταφέρουν στις επερχόμενες μάχες. Σίγουρα το ξέρετε αυτό. Όπως το ξέρει και ο βασιλιάς σας. Σταμάτησε η γενεφίση του του να κάνει τη μετάφραση και να μελετήσει την απάντηση στα πρόσωπα των Σπαρτιατών. Σας εκλυπαρώ να ακούσετε αυτή τη συμβουλή, φίλοι, που σας τη δίνω από καρδιάς γιατί τρέφω το βαθύτερο σεβασμό για εσάς ως άτομα και για την πόλη σας με τη μεγάλη φήμη που πράγματι της αξίζει. Δεχτείτε το αναπόφευκτο και θα διοικείστε με τιμή και σεβασμό. Μπορείς να σταματήσεις εδώ, φίλε τον διέκοψε Ο Αιγύπτιος κράτησε την ανώτερη και φιλική του στάση. «Τόσο εγώ, όσο και η μεγαλειότητά του σας δίνουμε το λόγο μας πως αν οι Σπαρτιάτες υποταχθούν και παραδώσουν τα όπλα τους, κανείς δεν θα τιμάται περισσότερο, κάτω από τη σημαία του βασιλιά. Κανένας Πέρσης δεν θα πατήσει το πόδι του στη Λακεδέμονα, τώρα ή ποτέ. Αυτό το ορκίζεται η μεγαλειότητά του. Η χώρα σας θα κυριαρχεί σε όλη την Ελλάδα. Τα στρατεύματά σας θα πάρουν τη θέση της εμπροστοφυλακής στο στρατό της μεγαλειότητάς του, με όλη την περιουσία και τη δόξα που επιτάσσει μια τέτοια διάκριση. Το έθνος σας απλώς θα διατυπώσει τις επιθυμίες του. Η μεγαλειότητά του θα τις ικανοποιήσει όλες, κι αν μπορώ να ισχυριστώ ότι γνωρίζω την καρδιά του, θα κάνει κι άλλα δώρα στους νέους του φίλους. Τόσο πολλά και τόσο ακριβά, πέρα από κάθε φαντασία. Η ενάσα κάθε συμμάχου σταμάτησε στο λαιμό του. Τα μάτια καρφώθηκαν έντρωμα πάνω στους παρτιάτε, Αν η προσφορά του Αιγυπτίου ήταν καλή πίστη και δεν υπήρχε λόγος να μην είναι, αυτό σήμαινε σωτηρία για τη Λακεδέμονα. Έπρεπε απλώς να εγκαταλείψει την υπόθεση της Ελλάδας. Ποια θα ήταν τώρα η απάντηση των αξιωματικών, τα πήγαιναν αμέσως στον πρέσβη, στον βασιλιά τους. Λόγο λόγος του Λεωνίδα ήταν όμω. Τόσο ξεχωριστή ήταν η θέση των άμεσα στους ομοίους και τους εφόρους. Εκεί που δεν το περίμενε κανείς η τύχη της Ελλάδας, βρέθηκε να παραπέει πάνω από τον κρεμό. Οι σύμμαχοι είχαν καρφωθεί στις θέσεις τους, περιμένοντας με κομμένη την ανάσα την απάντηση των τεσσάρων πολεμιστών της Λακεδέμονας. «Νομίζω, υπολύμπιος απευθυνόμενος στον Αιγύπτιο, μετά από ένα στιγμή δισταγμό, ότι αν η μεγαλειότητά του επιθυμούσε πραγματικά να κάνει φίλους στους φαρτιάτες, θα καταλάβαινε ότι θα του ήταν πιότερο χρήσιμη με τα όπλα τους παρά χωρίς αυτά. Εξάλλου η πείρα μας έχει διδάξει πρόσθες ο Αριστώδημος ότι η τιμή και η δόξα δεν σου χαρίζονται με τη γραφίδα, αλλά κερδίζονται με το κοντάρι. Το βλέμμα του στράφηκε εκείνη τη στιγμή στα πρόσωπα των συμμάχων. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που είχαν κρίση. Άλλοι πάλι φαίνονταν τόσο εξουθενωμένοι από την ανακούφιση που με τα βίας τα γόνατά τους. Ο Αιγύπτιος το είδε αυτό. Χαμογέλασε συγκαταβατικά. Δεν φάνηκε να ξαφνιάζεται. Φίλοι μου, σας κουράζομαι θέματα που κανονικά θα έπρεπε και πρέπει να συζητηθούν, όχι εδώ μέσα σε τόσο κόσμο, αλλά ιδιαίτερος ενώπιον του βασιλιά σας. Παρακαλώ. «Οδηγήστε με κοντά τον αν θέλετε». «Τα ίδια θα σου πει, αδερφέ», δήλωσε ο Διηναίκης. «Και μάλιστα σε πολύ πιο ομοίη γλώσσα», πετάχτηκε ένα σπαρτιά της από το πλήθος. Ο Τόμι περίμενε να κοπάσουνε τα γέλια. «Μπορώ να ακούσω τότε αυτή την απάντηση από τα χείλη του βασιλιά». «Θα μας μαστίγωνε, Τόμι», υποδίνεκης με ένα χαμόγελο. «Θα μας έγδαρνε ζωντανούς» είπε ο ίδιος άντρας που είχε μπει στη μέση προηγουμένως με το να του προτείνουμε ακόμη μια τέτοια τιμωτική συνομιλία. Τα μάτια του Αιγύπτου στράφηκαν στον ομιλητή, είδος ήταν ένας ηλικιωμένος παρτιάτης, διμένος με χοιτόνια και η Φαντομανδία, ο οποίος προχώρησε στη δεύτερη σειρά δίπλα στον Αλιστόδημο. Για μια στιγμή ο ναυτικός ξαφνιάστηκε βλέποντας το γέροντα με την κρίζα γενιάδα που σίγουρα κουβαλούσε στους ώμου, το βάρος 60 τουλάχιστον καλοκαιριών. Κι όμως Στεκόταν με τα ρούχα το πλήτυ ανάμεσα στους άλλους πολύ νεότερους πολεμιστές. «Παρακαλώ, φίλοι μου, συνέχισε ο Αιγύπτιος, μην απαντάτε από περιφανεία ή επηρεασμένοι από το πάθος της στιγμής. Αλλά επιτρέψτε μου να θέσω ενώπιον του βασιλιά σας τις μεγάλες συνέπειες μιας τέτοια απόφασης. Επιτρέψτε μου να παρουσιάσω τις φιλοδοξίες της μεγαλειότητάς του μακροπρόθεσμα. Η Ελλάδα... Είναι απλώς ένα σημείο εξόρμησης. Ο μεγάλος βασιλιάς κυβερνάει ήδη όλη την Ασία. Στόχος του τώρα είναι η Ευρώπη. Από την Ελλάδα ο στρατός της μεγαλειότητάς του θα ξεκινήσει να κατακτήσει τη Σικελία και την Ιταλία και από εκεί τις υπόλοιπες δυτικές χώρες. Μεσά στο πλευρό μας, ποια δύναμη θα μπορέσει να μας αντισταθεί. Θα προχωρήσουμε φριαμβευτές μέχρι τις Ηράκλειες θήλες και ακόμα πιο πέρα. Στα τείχη του ωκεανού. Παρακαλώ, αδέλφια, αναλογιστείτε τις εναλλακτικές λύσεις που έχετε. Να παραμείνετε για την τιμή των όπλων και να συντριφτείτε. Η χώρα σας να δεχτεί επιδρομή. Οι γυναίκες και τα παιδιά σας να σκλαβωθούν. Η δόξα της λακεδέμονας. Για να μην πω η ίδια υπόστασή της να ασβηστεί από προσώπου γης. Ή να διαλέξετε, όπως σας προτείνω, το δρόμο της σύνεσης. Να πάρετε με τιμή τη θέση που σας αρμόζει στην πρώτη γραμμή, και σαν νίκη της ανίκητης πλημμυρίδας της ιστορίας. Η γη που κυβερνάτε δεν θα είναι τίποτα μπροστά σε αυτήν που θα σας παραχωρήσει ο μεγάλος βασιλιάς. Ελάτε μαζί μας, αδέλφια. Ετακτίστε μαζί μας όλο τον κόσμο. Ο Ξέρξης, ο γιος του Δαρίου, ορκίζεται ότι κανένα έθνος ή στρατός δεν θα τιμηθεί περισσότερο από εσάς. Μεταξύ των στρατευμάτων της μεγαλειότητάς του. Κι αν φίλοι μου Σπαρτιάτες, η εγκατάλειψη των Ελλήνων αδελφών σας, σας φαίνεται πράξη ατιμοτική; Ο βασιλιάς Ξέρξης επεκτείνει την προσφορά του σε όλου τους Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες σύμμαχοι, όποια και αν είναι η χώρα τους, θα είναι ελεύθεροι πλάι σας και θα έρχονται δεύτεροι σε τιμή μόνο από σας, ανάμεσα στους κατωτέρους τους. Ούτε ο Λίμπιος σου το Αριστόδημος, ούτε ο Πολυνικός σου το Δυναίκης ύψωσαν τη φωνή για να απαντήσουν. Αντί γι' αυτό, ο Αιγύπτιος του είδε στρέφονται με σεβασμό στο γέροντα με τον υφαντό μανδύα. Οποιοσδήποτε από τους παρτιάτες μπορεί να μιλήσει, όχι μόνο οι πρέσβεις, αφού όλοι θεωρούμαστε όμοιοι και ίσοι απέναντι στον νόμο. Ο Ilκιωμένος προχώρησε μπροστά. Έχω το ελεύθερο να προτείνω μια άλλη «Η οποία είμαι σίγουρος ότι θα αντιμετωπιστεί ευνοϊκά, όχι μόνο από τους Λακεδαιμονίους, αλλά και από όλους τους Έλληνας συμμάχους». «Παρακαλώ», αποκρίθηκε ο Αιγύπτιος, «ας παραδοθεί οξέρξης εμάς», πρότεινε, «δεν θα παραλείψουμε να αντεμήψουμε τη γενεοδορία του και θα βάλουμε αυτόν και το στρατό του μπροστάριδες ανάμεσα στους συμμάχους μας». Και θα του δώσουμε όλες τις τιμές που ο ίδιος με τόση απλοχεριά προσφέρει σε όλους εμάς. Ο Αιγύπτιος γέλασε. Παρακαλώ, φίλοι μου, χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Παράτησε το όχι χωρίς κάποια ανυπομονησία και πανέλαβε το αίτημά του στον Ολύμπιο. Οδηγήστε μας αμέσως στο βασιλιά σας. Αποκλείεται, φίλε, απάντησε ο Πολύνικος. Ο βασιλιάς είναι ένας χοντρόπετσος γερομασκαράς. Πρόσθεσε ο διυναίκης. Πράγματι, μπήκε στη μέση ο ηλικιωμένος άνδρας, Είναι ο ξύθυμος και δέξαπτος άνθρωπος. το σχεδόν, που όπως λένε τις περισσότερες μέρες είναι στουπί, πριν ακόμα μεσημεριάσει. Ένα χαμόγελο φάνηκε στο πρόσωπο του Αιγύπτιου. Έριξε μια ματιά, στον εφέντη μου και στον Ολύμπιο. Κατάλαβε, είπε το... το βλέμμα του τώρα στράφηκε στον ηλικιωμένο άντρα. Ο Αγίπτιος είχε πλέον αντιληφθεί ότι δεν ήταν άλλος από τον ίδιο το Λεωνίδα. Τότε λοιπόν σεβάσμοι, φίλε, υποτόμησε σπαρτιά τη Βασιλιά, χαμηλώνοντας το κεφάλι σ' σε ένδειξης σεβασμού, αφού από τη φαίνεται η επιθυμία μου να μιλήσω προσωπικά στο Λεωνίδα δεν θα ικανοποιηθεί, από σεβασμό στον κρίζο που βλέπω στη γενιάδα σου και στις πολλές πληγές που τα μάτια μου διακρίνουν στο σώμα σου, εσύ, φίλε μου θα δεχτείς του το δώρο από τον ξέρξη το γιο του Δαρίου αντί για το βασιλιά σου. Ο αιγυπτιος έβγαλε από ένα πουγγί ένα ολόκληρος κύπελο με δύο χερούλια ασύγκριτος σε μαστοριά και στολισμένο με πολύτιμα πετράδια. Είπε ότι τας κελής πάνω του αναπαριστούσαν τον ήρωα αμφικτιωνα στον οποίο ήταν αφιερωμένη η περιοχή των Θερμοπυλών μαζί με τον Ιρακλή και τον Ήλα, το γιο του Ιρακλή, από όπου κατάγονταν οι Σπαρτιάτες και ο ίδιος ο Λεωνίδας. Το κύπελο ήταν τόσο βαρύ, που ο Αγίπτιος Έπρεπε να το κρατάει και με τα δυο του χέρια. «Αν δεχτώ το γενναιό δωροτού το δώρο», του είπε ο «θα πρέπει να πάει στο πολεμικό θησαυροφυλάκι ο των συμμάχων». «Όπως επιθυμείς», ο Αιγύπτιος υποκλήθηκε «Τότε διαβίβασε την ευγνωμοσύνη των Ελλήνων στο βασιλιά σου και πες το ότι προσφορά μου ισχύει αν οι θεοί του χαρίσουν τη Σοφία να την αποδεχθεί». Ο Τόμη, Έδωσε το κύπελο στον Αριστόδημο που το δέχτηκε για το βασιλιά του. Πέρασε λίγη ώρα. Κατόπιν, τα μάτια του Αιγύπτιου συνάντησαν τα μάτια του Ολύμπιου και μετά στράφηκαν γεμάτα σοβαρότητα στο αφέντη μου. Το βλέμμα του Νευτικού πήρε μια επίσημη εκφρασή στα όρια της θλίψης. Προφανώς αντιλήφθηκε ότι αυτό που με τόση συμπόνια και ενδιαφέρον είχε αναλάβει να τους προειδοποιήσει. ήταν Ήτανε Αν Αναχ Είπε στους Σπαρτιάτες, «Καλέστε με, θα εξαντλήσω κάθε επιρροή που διαθέτω για να σας ελευθερώσω». «Και εσύ το ίδιο, αδελφέ», αποκρίθηκε ο Πολυνικός, σκλήρα σαν να τσάλει. Αιγύπτιος αναπήδησε ξαφνιασμένος. Ο διεινέκης πήγε γρήγορα κοντά του και άρπαξε με θέρμη το χέρι του ναυτικού. «Εστο επανειδήν», είπε ο διεινέκης. «Εστο επανειδύν. Αποκρίθηκε ο Τόμι. Βιβλίο έκτο. Βυναίκης. Κεφάλαιο 24. Φορούσαν αναξυρίδες. Περισκελίδες σε χρώμα πορφυρό που φάρδεναν κατά από το γόνετο και κάλυπταν τις μπότες, πέφταναν μέχρι την κρίμη τους και ήταν από δέρμα. Ή κάποιο άλλο πολύτιμο προϊόν του βυρσόδεψίου. Φορούσαν κεντυμένους χιτώνες με μακρια μανίκια και ποπ κάτω πανοπλία που θύμιζε λέπια ψαριού. Οι ανοιχτές στο πρόσωπο περί τους ήταν εντυπωσιακές, από το σίδερο σε σχήμα θόλου. Χνευάψε τα μαγουλά τους με κοκκινάδι ενώ στα αυτιά και στο λαιμό φορούσαν εκοσμήματα. Έμοιαζαν με γυναίκες. Όμως η επίδραση της ενδυμασίας τους, εξωπραγματική για τους Έλληνες, δεν ήταν η περιφρόνηση, αλλά ο τρόμος. Λες και αντίκριζε κανείς πρόσωπα από τον κάτω κόσμο, από κάποια μυθική χώρα πέρα από τον ωκεανό, όπου το πάνω ήταν κάτω και η νύχτα μέρα. Μήπως γνώριζαν κάτι που οι Έλληνες δεν εγνώριζαν? Μήπως οι ελαφριές ασπίδες τους, γελία λεπτές σε σύγκριση με τις ογκώδεις ασπίδες των Ελλήνων, εννέα κιλά βαλανιδιά και ο ριχαλκός, που άρχιζαν από τους ώμους και έφταναν μέχρι το γόνατο, ήταν για κάποιο ανεξήγητο λόγο ανώτερες. Τα κόντια τους δεν έμοιαζαν με τα 12 μέτρα των Ελλήνων, που ήταν από χοντρό ξύλο μελιάς και κρανιάς, αλλά ήταν ελαφρύτερα, λεπτότερα και έμοιαζαν πιότερο με δόρατα. Πώς χτυπούσαν με αυτά. Μήπως τα εξακόντιζαν ή τα με το χέρι χαμηλά. Μήπως αυτό το χτύπημα ήταν πιο θένατη φόρα από εκείνο των Ελλήνων που χτυπούσαν με το χέρι ψηλά. Ήταν η μύδη, η εμπροστοφυλακή που θα επιτίθεται πρώτη στους συμμάχους, αν και κανείς από τους υπερασπιστές δεν το γνώριζε σίγουρα τότε. Οι Έλληνες δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν ποιοι ήταν οι Πέρσες, οι Μύδιοι, οι Ασσύριοι, οι Βαβυλόνοι, οι Άραβες, οι Κάρες, οι Αρμένοι, οι Κύσοι, οι Καπαδόκες, οι Παφυλαγόνες, οι Βάκτριοι, ούτε κανένα από τα άλλα πέντε Ασιατικά Έθνη. Εκτός από τους Έλληνες της Ιωνίας και τους Λιδούς, τους Ινδούς, τους Αιθίωπες και τους Αιγυπτίους που ξεχώριζαν από τα ευδιάκριτα όπλα και την πανοπλία τους. Η κοινή λογική και η στρατηγική έλεγαν ότι οι διοικητές της αυτοκρατορίας έπρεπε να προσφέρουν σε ένα έθνος από τα στρατεύματά τους την τιμή να χύσει το πρώτο αίμα. Το σωστό ήταν επίσης. Έτσι τουλάχιστον πίστευαν οι Έλληνες ότι ένας είναι τόσο στρατηγός που αντιμετωπίζει τον εχθρό για πρώτη φορά, αυτό το καθήκον δεν το αναθέτει στο άμφθος του στρατού του, στην περίπτωση της μεγαλειότητάς τους στους δέκα στην περσική βασιλική φρουρά που είναι γνωστή ως αθάνατη, αλλά κρατά τους επίλεκτους αυτούς στρατιώτες επιφυλακή για την περίπτωση που θα συμβεί κάτι απρόσμενο». Στην πραγματικότητα αυτή ήταν η στρατηγική που είχαν υιοθετήσει ο Λεωνίδα και οι σύμμαχοι οι διοικητές. Κράτησαν τους παρτιάτες πίσω και μετά από πολλές συζητήσεις αποφάσισαν να τιμήσουν τους θεσποιείς. Αυτοί θα τοποθετούνταν πρώτοι. Και τώρα, το πρωινό της πέμπτης μέρας ήταν παραταγμένοι στους τείχους τους, 64 ασπίδες πλάτος στην ορχήστρα που σχημάτιζαν τα στενά στην κορφή του τριγώνου, με το τείχος του βουνού από τη μια. Τα πόκριμνα βράχια πέφταναν στη θάλασσα από την άλλη, για το νέο αναγερθέν τείχος των φωκαίων πίσω. Το πεδίο της μάχης βρισκόταν σε ένα μπλιγόνιο, που το μεγαλύτερο βάθος του βρισκόταν κατά μήκο τη νότια πλευράς, αυτής που ακουμπούσε στο βούνο. Σε αυτό το σημείο είχαν τραβηχτεί θεσποιείς, σε βάθος δεκαοκτώ ασπίδων. Στην άλλη άκρη, κατά μήκος του γκρεμού που έβλεπε στη θάλασσα, οι ασπίδες τους είχαν τοποθετηθεί αρέα σε βάθος δέκα. Η δύναμη των θεσπιέων αριθμούσε συνολικά γύρω στους 700 άνδρες. Πίσω τους ακριβώς, πάνω στο τείχος ήταν παρατεταγμένοι οι σπαρτιάτες, οι φλοιάσιοι κυμικοιναίοι σε σύνολο 600 ανδρών. Πίσω τους στέκονταν τα υπόλοιπα συντάγματα των συμμάχων, ομοίως παραταγμένα, με πλήρη πανοπλία. Δυο ώρες είχαν περάσει από τη στιγμή που φάνηκε ο εχθρός, τέσσερα στάδια περίπου από το δρόμο της Τραχίνας, και ακόμα δεν είχε κάνει καμία κίνηση. Εκείνο το πρωινό ήταν πολύ ζεστό, ο δρόμος χαμηλά φάρδαινε, και σε ένα σημείο έφτανε το πλάτος της αγοράς μιας μικρής πόλης. Εκεί ακριβώς, μετά την Αυγή, οι σκοποί είχαν δει του μύδους να συγκεντρώνονται. Ήταν περίπου τέσσερι χιλιάδε. Όμω αυτοί... Ήταν απλό ο αντίπαλο που μπορούσαν να δουν. Η πλαγιά του βουνού έκρυβε την οπισθοφυλακή και τα παραταγμένα στρατεύματα πιο πέρα. Στα αυτιά του έφταναν οι ήχοι από τι άλπηγκε του εχθρού και οι διαταγέ των αξιωματικών του που τοποθετούσαν στι θέσει του όλο και περισσότερου άντρε πέρα από την πλαγιά. Πόσε χιλιάδε ήταν άραγε, αυτοί που δεν φαίνονταν. Ο χρόνο κυλούσε. Οι μύδιοι συνέχισαν να παρατάσσονται, αλλά δεν προχωρούσαν. Οι Έλληνες κοπεί. Άρχισαν να τους βρίζουν. Πίσω στα στενά. Ζέστη και άλλες σωματικές ανάγκε άρχιζαν να εκνευρίζουν τους Έλληνες που είχαν χάσει την υπομονή τους. Δεν είχε νόημα να υδροκοπάνε κάτω από το βάρος της αρματοσιάς του. «Βγάλτε τες, αλλά να είστε έτοιμοι να τις ξαναβάλλετε». Ο, δι... «Ο διθύραμβος...» Ο αρχηγός των Θεσπιέων επανέλαβε τη διαταγή στους συμπατριώτες του στην τραχιά γλώσσα της πόλης του. Βοηθητικοί και οι πειράτες έτρεξαν ανάμεσα στους τείχους για να βοηθήσει ο καθένας τον αφέντη του να ξεφορτωθεί το θώρακα και την περικεφαλαία. Οι σπολάδες χαλάρωσαν λιγάκι, οι ασπίδες αναπαύονταν ήδη στα γόνατα, οι άντρες έβγαλαν τους μάλινους πύλους που φορούσαν κάτω από την περικεφαλαία και τους έστυψαν σαν πανιά του μπάνιου γιατί ήταν τα κόντια τοποθετήθηκαν στη θέση της ανάπαυσης, με τη μύτη στο χώμα και έτσι όπως ήταν μαζεμένα έμοιαζαν με σιδερένιον αποδογυρισμένο δάσος. Οι διοικητέ επέτρεψαν στους άνδρες να γονατήσουν, βοηθητική μασκιά νερού τριγύριζαν, ανακουφίζοντας τους τσουρουφλισμένους άνδρες. Στύχημα πως πολλά ασκιά περίεχαν πολύ πιο δυνατό δροσιστικό από αυτό που μαζεύει κανείς από μία πηγή, καθώς η καθυστέρηση τραβού η αίσθηση του εξωπραγματικού μεγάλωσε. Μήπω ήταν άλλο ένα ψεύτικο συναγερμό όπω τι προηγούμενε τέσσερι μέρε, μήπω οι Πέρσε δεν επιτίθεντο καθόλου τελικά. Μην έχετε τέτοιε ψευδεστήσει, γαυγεί ένας ένα αξιωματικό. Οι άνδρες με τα μάτια θολά και τσουρουφλισμένοι από τον ήλιο συνέχισαν να κοιτάζουνε το Λεωνίδα και του άλλου διοικητέ πάνω στο τείχο. Τι να έλεγαν άραγε. Μήπω του διέταζαν να αποσυρθούν. Ακόμα και ο διυναίκη δεν έκρυβε την ανυπομονησία του. Γιατί στον πόλεμο δεν μπορεί να κοιμηθεί όταν το θέλει, και δεν μπορεί να μείνει ξύπνη τόσο όταν πρέπει. Ξεκίνησε με σκοπό να πει μερικά ενθερητικά λόγια στην ενομοτία του, όταν από τι μπροστινέ σειρέ υψώθηκε μια φωνή τόσο δυνατή που έκοψε την κουβέντα του στη μέση. Τα μάτια όλων στράφηκαν προ τον ουρανό. Οι Έλληνες κατάλαβαν τώρα τι είχε προκαλέσει την καθυστέρηση. Εκεί αρκετές εκατοντάδες πόδια ψηλά και μια κόρυφο πιο πέρα, μια ομάδα περσών υπηρετών, συνοδευόμενοι από μερικούς αφανάτους, έφτιαχνε μια εξέδρα και ένα θρόνο. Ανάθεμάτων, είπε μορφάζοντας ο διεκείς. Είναι ο νεαρός με τα πορφύρα παπάρια αυτοπροσώπως, ψηλά πάνω από τα στρατεύματα ένας άντρας μεταξύ 30 και 40 ετών, φαινόταν καθαρά. Φορούσε πορφυρόχη τόνα με χρυσά κρόσια και ανέβαινε την εξέδρα για να πάρει τη θέση του πάνω στο θρόνο. Η απόσταση τα ήταν οκτακόσια πόδια προς τα πάνω και πίσω, αλλά ακόμα και από τόσο μακριά. Ήταν αδύνατο να μην καταλάβει κανείς την εκπληκτική ομορφιά και το αρχοντικό παράστημα του Πέρσι μονάρχη. Ούτε μπορούσε να παρερμηνεύσει τη μεγάλη σιγουριά στις κινήσεις του έστω και από τόσο στην απόσταση. Μοιάζε με κάποιον που είχε έρθει να παρακολουθήσει ένα θέαμα. Ένα ευχάριστο, ψυχαγωγικό πρόγραμμα που το τέλος του ήταν ήδη γνωστό και υποσχόταν αρκετή διασκέδαση. Κάθισε στη θέση του. Οι υπηρέτες του κρατούσαν ένα άλλο Διακρίναμε καθαρά ένα τραπέζι με δροσιστικά που βρισκόταν δίπλα του και στα αριστερά του μερικά γραφεία, πίσω από τα οποία στέκονταν οι σάριθμοι γραφείς. Εσχωρές και δυνατέ βρισκές ακούστηκαν από τέσσερις χιλιάδες ελληνικά λαρίγκια. Η μεγαλειότητά του σηκώθηκε με ψυχραιμία σαπάντηση των αποδοκιμασιών. Κούνησε το χέρι με χάρη και με αστείον τρόπο. Έτσι μου φάνηκε. Λε και αναγνώριζε την κολακία των υπηκόων του. Υποκλήθηκε επιδεικτικά. Αν και η απόσταση ήταν πολύ μεγάλη, φάνηκε να χαμογελά. Χαιρέτησε τους αρχηγού του στρατού του και κάθισε βασιλικά πάνω στο θρόνο του. Η θέση μου ήταν πάνω στο τείχος. Τριάντα θέσεις από την αριστερή πτέρυγα που εφαπτώταν στο βουνό. Μπορούσα να δω πως όλοι οι που ήταν μπροστά στο τείχος και κάθελε και δαιμόνιος, μυκηναίος και φλιάσιος που ήταν πάνω του, τους ερχηγούς του εχθρού, που προχωρούσαν τώρα κατά τον ήχο των σαλπίγκων τους, να πάρουν τη θέση τους μπροστά από τους παραταγμένους άντρες του πεζικού. Δέ μου, τι όμορφη που ήταν! ήταν οι διοικητές έξι μεραρχιών και μου φάνηκαν ο ένας ψηλότερος και ερχοντικότερος από τον άλλο. Αργότερα μάθαμε ότι δεν ήταν το άνθος της μυδικής αριστοκρατίας, αλλά ότι οι στίχοι τους είχαν ενισχυθεί από τους γιους και τους αδερφούς εκείνων που είχαν σταχθεί πριν δέκα χρόνια από τους Έλληνες στο Μαραθών. Ωστόσο, αυτό που πάγωνε το αίμα ήταν η συμπεριφορά τους. Τίποτε δεν φαινόταν να τους κρατάει πια. Η τόλμη τους έφτανε στα όρια της περιφρόνησης. Με μια τους έφοδο θα καθάριζαν τους αμυνόμενους, έτσι τουλάχιστον νόμιζαν. Το κρέας του γεύματός τους ξυνόταν ήδη στο στρατόπεδο, Θα μας δει χωρίς να χύσουν στα υδρότα και μετά θα γύριζαν να φάνε με την άνεσή τους. Κοίταξα τον Αλέξανδρο. Το μέτωπό του γυάλιζε. Ήταν κάτοχρος χρώς αν άσυνε με δυσκολία. Τον έπιασε κρίση άσθηματος. Η ανάσα το έβγαινε με θόρυβο. Υπέφερε πολύ. Ο φέντες μου στεκόταν πλάι του, ένα βήμα μπροστά. Η προσοχή του διεινέκη ήταν στραμμένη στους μύδους που οι πυκνές γραμμές τους γέμιζαν τώρα τα στενά και φαίνονται να εκτείνονται προς τα πίσω πέρα από το δρόμο, από όπου δεν πια. «Δεν έδειξω ωστόσο να συγκινείται». Τους παρατηρούσε από απόψε στρατηγικής. Υπολόγιζε ψυχρά τον εξοπλισμό τους και τη συμπεριφορά των αξιωματικών τους, το στήσιμο και την απόσταση των στίχων τους. Ήταν θνητή σαν και εμάς. Κοιτούσαν άραγε με δέος όπως εμείς το στρατό που στεκόταν επέναντί τους. Ο Λεωνίδας έλεγε και ξανά έλεγε στους αξιωματικούς των ότι ότι ασπίδες οι κνημίδες και οι υπερκεφαλαίες των αντρών τους έπρεπε να στράφτουν όσο γινόταν πιο πολύ. Και τώρα... Γυάλιζαν πραγματικά σαν καθρέφτες, πάνω από τη στεφάνη της χαλκοπρόσωπης ασπίδας τους υπερικεφαλαία έλαμπε με μεγαλοπρέπεια. Ενώ το ψηλό λοφείο στην κορφή της, έτσι καθώς έτρεμε και σιώταν από την άβρα, δεν δημιουργούσε μόνον την εντύπωση ενός επίφοβου ύψους και παραστήματος, αλλά τους πρόσδιδε και μια νόψη φοβερή που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Έπρεπε να το δει κανεί για να το καταλάβει. Αυτό που συνέβαλε περισσότερο στο θέατρο του τρόμου, που παρουσίαζε η ελληνική φάλαγγα, ήταν οι κενές ανέκφραστες προσωπίδες των ελληνικών περικεφαλαίων, με τις οριχάλικινες μύτες τους, χοντρές όσο το μεγάλο δάχτυλο ενός χεριού, τα στρεφτερά σημεία όπου υποτίθεται ότι ήταν τα μάγουλά τους, και τις ζωφερές τρύπες των ματιών τους. Κάλυπταν όλο το πρόσωπο. Και έδιναν στον εχθρό την αίσθηση ότι δεν αντιμετώπιζε πλάσματα με σάρκα και οστά όπως αυτός, αλλά κάποια στοιχειωμένη, άτρωτη μηχανή, άσπλαχνη και κατανίκητη. Δεν είχαν περάσει δύο ώρες που γελούσα με τον Αλέξανδρο, καθώς έβαζε την περικεφαλαία του πάνω από το μάλινο κάλυμα. Πόσο γλυκός και μικρός μου φάνηκε για μια στιγμή... Με την περικεφαλαία πάνω στο κεφάλι του που τόνιζε ακόμα πιο πολύ τα νεανικά σχεδόν γυναικεία χαρακτηριστικά του προσώπου του. Μετά με μια σταθερή κίνηση του δεξιού του χεριού κατέβασε την προσωπίδα. πάρα αυτά. Ό,τι ανθρώπινο υπήρχε στο πρόσωπό του εξαφανίστηκε. Τα όμορφα εκφραστικά του μάτια έγιναν δυο αόρατες σκοτεινές λίμνες χωμένες μέσα στις τρομακτικές οριχάλκινες κόνοχες. Κάθε συμπόνια πέταξε ευθύς από την όψη του και αντικαταστάθηκε από την άδεια προσωπίδα του φόνου βγάλτην φώναξε. με τρομαζεις δεν ηταν αστειο αυτο λογαριαζε το ο διεινέκης. την επιδραση της ελληνικής πανοπλίας πάνω στον εχθρό. τα μάκια του αφέντη μου εξερεύνησαν τις σειρές του αντιπάλου. Έβλεπες λεκέδες από ούρα να μαυρίζουν. Τον μπροστινό στον των περισκελίδων πολλών ανδρών. Οι κορυφές από τα δώρα τα έτρεμαν εδώ και εκεί. Τώρα η μύδη ήταν σε πλήρη σχηματισμό. Κάθε στίχο είχε βρει το σημάδι του, κάθε διοικητή στη θέση του. Πέρασαν κι άλλε ατέλειωτε στιγμέ. Όλοι είχαν πετρώσει από τον δρόμο. Τώρα άρχισαν να σπάνε τα νεύρα. Το αίμα είχε φτάσει στο κεφάλι, τα χέρια ήταν υγρά. Δεν ένιωθαν τα μέλη του. Ένα φαίνονταν να μην μπορεί να βαστάξει το βάρο του σώματό του. Άλλο άκουγε την ίδια του τη φωνή να επικαλείται του θεού και δεν μπορούσε να ξεχωρίσει αν ο ήχο ήταν στο κεφάλι του ή φώναζε ξεδιάντροπα δυνατά. Η θέση από όπου παρακολουθούσε η μεγαλειότητά του ήταν ίσως πολύ ψηλά στο βουνό για να δει τι έγινε στη συνέχεια. Ποια θεϊκή δύναμη επέσπευσε τη σύγκρουση. Συνέβη το εξής. Εντελώς ξαφνικά, ένας λαγός πετάχτηκε από τα βράχια και έτρεξε κατευθείαν ανάμεσα στους δυο στρατούς τρίαντα πόδια περίπου από το διοικητή των Θεσπιέων, τον Ξενοκρατήδη που στεκόταν μπροστά από τους άντρες του ανάμεσα στους αξιωματικούς του, το διθύραμβο και τον πρωτοκρέοντα. Φορούσαν όλοι τι περικεφαλαίες τους. Στη θέα του θυράματος που έτρεχε σαν τρελό, η στίγα, το κυνηγόσκυλο που γάβιζε ήδη μανιασμένα καθώς πηγαίνε ορχόταν στη δεξιά πτέρυγα του ελληνικού σχηματισμού, όρμησε τώρα σαβέλος στη μέση. Το αποτέλεσμα... Θα ήταν κομικό αν οι Έλληνες δεν θεωρούσαν αυτό το γεγονό σημάδι θεϊκό και δεν περίμεναν με κομμένη την ανάσα την εξέλιξή του. Ο ύμνος στην άρτεμη που τραγουδούσαν τα στρατεύματα έμεινε στη μέση. Ο λαός άρχισε να τρέχει προς την πρώτη γραμμή των μήδων με τη στίγα να τον κυνηγά λυσσασμένη. Τα δυο ζώα έμοιαζαν με δυο μουτζούρες που βιαζαν, τα σύννεφα της κόνης που σηκώνονται από τα πόδια τους κρέμονταν στον αέρα ακίνητα, ενώ τα σωματά τους τεντωμένα καθώς έτρεχαν έφευγαν σαν αστραπή. Μπροστά από αυτά, ο λαγός έτρεχε κατευθείαν προς τους παραταγμένους μύδους, οι οποίοι μόλις τον είδαν να πλησιάζει, πανικοβλήθηκαν και άρχισαν να πέφτουν από το ένα άκρο με το άλλο, καθώς ο λαγός έκανε επιτόπια στροφή, μόλις του την ταχύτητα. Μη έπεσε σαν αστραπή πάνω του. Τα σαγόνια του κυνηγόσκυλου φάνηκαν να κόβουν λεία του στα δυο, αλλά προς μεγάλην έκπληξη όλων ο λαγός κατάφερε να ελευθερωθεί σο και αυλαβείς, και ώσπου να ανοιγοκλήσεις στα μάτια είχε αναπτύξει όλη του την ταχύτητα. Άρχισε τότε να κυνηγεί το ολο ζιγζάγ που κράτησε λιγότερα από δώδεκα καρδιόχτυπια, κατά τη διάρκεια των οποίων ο λαγός και το κυνηγόσκυλο διέσχισαν τρεις φορές το ουδενός χωρίων ανάμεσα στους δυο στρατούς. Υποσημείωση. Ουδενός χωρίων. Ο ουδέτερος χώρος στα εχθρικά στρατεύματα. Ο λαγός μπορούσε να ξεφύγει ανεβαίνοντας το βουνό, τα μπροστινά του πόδια, είναι πιο κοντά από τα πίσω. Το κυνηγημένο ζωάκι προσπάθησε να ανέβει το τείχος του βουνού, αλλά η πλαγιά ήταν πολύ απότομη. Τα ποδαράκια του γλιστρούσαν. Κατρακύλισε και έπεσε κάτω. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Το σώμα του κρεμότανε άψυχο. Ανάμεσα στα σαγόνια της στίγας. Μια χαρούμενη κρευγή ξέφυγε από το λαιμό των τεσσάρων χιλιάδων Ελλήνων. Σίγουρη ότι αυτό ήταν Ιωνός Νίκης, η απάντηση στον ύμνο που είχε τόσο απότομα διακοπή. Όμως, τώρα από τις σειρές των μήδων προχώρησαν δύο τοξότες Και εθώς η στίγα επέστρεφε, αναζητώντας το αθεντικό τη για να του δείξει το έπαθλο, δύο από καλάμι που 18 μέτρα περίπου και που ταυτόχρονα, καρφώθηκαν στο πλευρό και στο λαιμό του ζώου, το κυνηγόσκυλο έπεσε με τα πόδια ψηλά, μέσα στο χώμα, μια κραυγή αγωνίας και πόνου βγήκε από το σκυρίτι, που όλοι είχαν καταλήξει να φωνάζουν κυνηγό Για μερικές αγωνιώδεις στιγμές ο σκύλος του εσφάδαζε, χτυπημένο στενάσιμα από τα βέλη του εχθρού. Ακούσαμε το διοικητή του εχθρού, να φωνάζει μια διαταγή στη γλώσσα του. Αμέσως χίλιμιδι σήκωσαν τα τόξα τους. «Έρχονται», φώναξε κάποιος από το τείχος. Κάθε ελληνική ασπίδα σηκώθηκε μέσως ψηλά. Αυτός ο ήχος, που δεν είναι ήχος αλλά σιωπή, σαν ασκίζεται ύφασμα στον αέρα. Διακόπηκε τώρα από το θόρυβο που έκαναν τα χέρια των τοξωτών του εχθρού καθώς άρπαζαν τα όπλα τους. Τα τέντοναν και αλευθέρωναν τα βέλη με τις τρεις όροι χάλκινες μύτες στον αέρα, τρεουδιστές αίτε που πετούσαν κατευθείαν μπροστά. Ενώ το Σαγητοβόλι διέγραφε την τροχιά του στον αέρα, ο δίκητης των θεσπιέων ξενοκρατήδη άδραξε την ευκαιρία. «Για το Δία τον γέραβνόχερο και την οικία», φώναξε βγάζοντας το στεφάνι από το μέτωπό του και τραβώντας απότομα την περικεφυλαία του σε θέση μάχης, καλύπτοντας εκτός από τις χισμές των ματιών ολόκληρο το πρόσωπο. Μέσα σε μια στιγμή, κάθε Έλληνας έκανε το ίδιο. Χίλια βέλη έπεσαν βροχή πάνω τους, σαν ένας φωνικός κατακλυσμός. Η Σάλπιγγα μούγκρισε. γκρισε. Από την κορυφή του τείχους, όπως τεκόμουν, Φαινόταν ότι οι θεσποί από τον εχθρό, όσο δυο καρδιοχτύπια. Οι Μπροστινέ σειρές τους έπληξαν τους μύδους όχι με τον ήχο του κεραυνού. Ο Ρίχαλκος πάνω στο Ρίχαλκο που ήξεραν οι Έλληνες από τις μεταξύ τους συγκρούσεις, αλλά με ένα λιγότερο δραματικό, σχεδόν ρωστημένο κρότο, λες και δέκα χιλιάδε όρημα τσαμπιά. Έσπαζαν στις χούφτες των Μπελουργού, καθώς οι μεταλλικές επιφάνειες των ελληνικών ασπίδων συγκρούστηκαν με το τείχος από λιγαριά που υψώθηκε από τους μύδους. Υποσημείωση. τίχος από λιγαριά. Η περσική ασπίδα που ονομαζόταν Γέρον ήταν μακρόστενη, κατασκευασμένη από πλεγμένα κλαδιά λιγαριάς και σκεπασμένη με δέρμα βοδιού. Ο εχθρό κλονίστηκε και παραπάτησε. Τα κόντια των θεσπιέων σηκώθηκαν και χτύπησαν μέσα σε μια στιγμή η ζώνη του θενάτου σκοτίνιας από τον ανεμοστρόβιλο της σκόνης που είχε σηκωθεί. Οι σπαρτιάτες στην κορφή του τείχους στέκονταν ακίνητη καθώς αυτή η διορρυθμική πίεση των στίχων κιλιά με κοιλιά ξετυλιγόταν μπροστά στα μάτια τους. Οι τρεις πρώτες σειρές των θεσπιέων είχαν πέσει πάνω στον εχθρό και τον έσπρωχναν σαν κινούμενο τείχος. Οι επόμενες σειρές η τέταρτη, η πέμπτη, έκτη, έβδομη, η όγδοη και οι άλλες που ανάμεσά τους είχε δημιουργηθεί καινο, συμπυκνώθηκαν πέφτοντας κατά κύματα και πιέζοντας η μία την άλλη καθώς κάθε άντρα σήκωνε την ασπίδα του ψηλά και την τοποθετούσε όσο πιο καλά του επέτρεπαν τα τρεμάμενα πόδια του στην πλάτη του συντρόφου που ήταν μπροστά του με τον αριστερό του όμως καλυμμένον από την ασπίδα του Στηρίζοντας τις όλες και τα δάχτυλα των ποδιών του στη γη για να ανασηκωθεί, έσπρωχνε μόλι του τη δύναμη μέσα σε εκείνο το παντεμόνιο. Η καρδιά σταματούσε αποδέως καθώς κάθε πολεμιστής των θεσπιέων επικαλούνταν τους θεούς του, τις ψυχές των παιδιών του, τη μητέρα του, κάθε οντότητα ευγενική παράξενη που φανταζόταν ότι μπορούσε να τον βοηθήσει. Και ξεχνώντα τη δική του ζωή, Βάδιζε μ' απίστευτο κουράγιο μέσα στο φωνικό όχλο. Και εκεί που πριν λίγο έβλεπε κανείς παραταγμένους στρατούς, τείχους και γραμμές και άτομα ακόμα, μέσα σε ένα χτύπη, έγιναν όλα κουβάρι και άρχισε άνθρωπος φαγή. Οι εφεντρίες των θεσπιέων δεν κρατήθηκαν άλλο. Όρμησαν κι αυτές... Και άρχισαν να προσθέτουν το βάρος των στίχων τους, στις πλάτες των αδελφών τους, πρόχνοντας μόλι τους τη δύναμη τη συμπαγή μάζα του εχθρού. Από πίσω, οι βοηθοί των θεσπιέων χόρευαν σαν μυρμήγια στην κατσαρόλα χωρίς καμία τάξη και εντελώς άοπλη. Μερικοί όπιστο χωρούσαν τρομοκρατημένοι. Άλλοι ορμούσαν προς τα εμπρός φωνάζοντας ένας στον άλλο να κάνουν κουράγιο και να μην παρατήσουν τους άνδρες που υπηρετούσαν. Εναντίον αυτών των υπηρετών ταξίδευαν τώρα μια δεύτερη και μια τρίτη βροχή από βέλη που πέτουσαν οι συγκεντρωμένοι τοξότες του εχθρού που βρίσκονταν πίσω από τους ακοντιστές τους, εκτοξεύοντας τις αΐτες τους πάνω από τα πλουμιστά κεφάλια των συντρόφων τους. Τα χαλκομίτικα μπήγονταν στο χώμα και δημιουργούσαν ένα ακανόνιστο αλλά ευδιάκριτο μέτωπο σαν μια απαγορευτική γραμμή στη θάλασσα. Σε μια στιγμή... Το παραπέτασμα του θανάτου υποχώρησε καθώς οι μύθοι τοξότες μετακινήθηκαν στα μετώπισθεν των ακοντιστών τους, διατηρώντας ένα κενό για να μπορούν να επικεντρώνουν τις βολές τους στη μάζα των επιτιθέμενων Ελλήνων, και να μην τις πεταλούν εκτοξεύοντας βέλη πάνω από τα κεφάλια τους. Ένας βοηθός των Θεσπιέων έπεσε χωρίς να το θέλει, στην απαγορευμένη γραμμή. Ένα χαλκομήτικο καρφώθηκε στο πόδι του, άρχισε να χοροπηδά ουρλιάζοντας από τον πόνο και βρίζοντας τον εαυτό του ηλίθιο. Εμπρός στο βράχο του λέοντος. Με μία κρευγή ο Λεωνίδας εγκατέλειψε τη θέση του πάνω στο τείχος και κατέβηκε την πέτρινη πλαγιά την οποία είχε χτίσει επίτηδες με κατηφορική κλίση. Μετά από λίγο βρέθηκε μπροστά στους παρδιάτες, στους μυκυναίους και στους φλοιάσιους. Ήταν η σειρά τους τώρα καθώς η ζώνη βολής των χαλκοκέφαλων δεχθρού υποχωρούσε. Κατά από το πρόξιμο των θεσπιέων, διατηρώντας τις γραμμές του που είχαν σχηματίσει πενήντα φορές τις τέσσερις προηγούμενες μέρες, παρατάχθηκαν έτοιμοι για δράση μπροστά στο τείχος. Κατά μήκο τη πρόσωψή του βουνού αριστερά, τρεις βράχοι, δυο φορές το ύψος ενός ανθρώπου, ο καθένας, ώστε να διακρίνονται καθαρά στη σκόνη της μάχης, είχαν επιλεγεί ως σημεία αναφοράς. Ο βράχος της Άβρας, που είχε ονομαστεί έτσι από μια τρόμητη αντιπρόσωπο του είδους, η οποία λιαζότανε πάνω του, ήταν ο πιο μακρινός από το τείχος των φωκέων και ο πλησιέστερος στα στενά, γύρω στα 150 πόδια από το στόμιο του περάσματος. Εκεί οριζόταν η γραμμή, πέρα από την οποία δεν επιτρεπόταν να προχωρήσει ο εχθρός. Μετά από δοκιμέ με δικούς μας άντρες, γνωρίζαμε ότι ανάμεσα σε αυτό το σύνορο και στα στενά χωρούσαν χίλιες στρατιώτες του εχθρού Όπω ο Λεωνίδα θα ήταν καλεσμένοι στο χώρο, εκεί, στο βράχο της Άβρας, θα τους επιτίθεντο και θα ανέκοπταν την προέλασή του. Ο βράχος του στέματος, ο δεύτερος από τους τρεις που βρισκόταν εκατό πόδια πίσω από τη Άβρα, καθόριζε τη γραμμή όπου θα παρατασσόταν κάθε φεδρικό απόσπασμα, λίγο πριν ορμήσει στη μάχη. Ο βράχο του Λεόντο ήταν ο τελευταίο και βρισκόταν Ακριβώς μπροστά από το τείχος. Σημάδευε τη γραμμή αναμονή, Το εκεκλήμενο επίπεδο των δρομέων όπου παρατασόταν κάθε φεδρική μονάδα. Αφήνοντας αρκετό χώρο ανάμεσα σε αυτήν και που πολεμούσαν στις πίσω σειρέ των μαχητών, ώστε να μπορούν να κινηθούν, να υποχωρήσουν αν ήταν απαραίτητο, να συγκεντρωθούν, να υποστηρίξει μία πτέρυγα την άλλη και για να μεταφέρονται εκεί οι τραυματίες. Κατά μήκος αυτού του συνόρου, λοιπόν, πήραν θέσεις οι οι Μυκηναίοι και οι Φλοιάσιοι. «Διορθώστε τη γραμμή», φώναξε ο πολέμαρχος Ολύμπιος. «Κλείστε τα και σας». Περιφερόταν μπροστά στη γραμμή περιφρονώντας τη βροχή από τα βέλη. Φωνάζοντας τους διοικητές της μόρας του, οι οποίοι μετέφεραν τις διαταγές στους άντρες τους. Ο Λεωνίδας, πιο μπροστά ακόμα και από τον Ολύμπιο, Προσταθούσε μέσα από τη σκόνη να παρακολουθήσει την εξέλιξη της φοβερής μάχης, που δινόταν μπροστά στα στενά. Ο θόρυβος, αν μη τι άλλο, είχε μεγαλώσει. Κλέγγει του σπαθιού και του ακοντίου πάνω στην ασπίδα. Ο ήχος του ρυχάλκινου ομφαλούτης που πέμιαζε με πένθυμο κουδούνισμα. Οι καραβιές των ανδρών, οι δυνατή κρότη καθώς τα δώρα τα τσακίζονταν από την πρόσχρουση και έσπαζαν στα δυο. Όλοι α Ανάμεσα στο πρόσωπο του βουνού και στα στενά. Κάτι σαν θέατρο θανάτου, που περιτυχιζόταν από τα αμφιθεατρικά του βράχια. Ο Λεωνίδα, ακόμα στεφανόμενος με την περικεφαλαία του ψηλά, γύρισε και έκανε νόημα στον πολέμερχο. Ασπίδες αποθέσατε, αντίχησε δυνατή η φωνή του Ολύμπιου. Σε όλη της παρθιατική γραμμή, οι ασπίδες χαμίλωσαν και στήθηκαν όρθιες στη γη. Με την πάνω στεφάνι να ταλαντεύεται ανάμεσα στο μυρό κάθε άντρα και στις λαβές έτοιμες προς χρήσιν. Όλες οι περικεφαλέες ήταν πάνω, τα πρόσωπα των ανδρών εκτεθειμένα. Δίπλα στο και ο βίαντας που διοικούσε οκτώ άντρες, χοροπηδούσε σαν Αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Άντρες, πρόσοχοι, ο έκανε μερικά βήματα μπροστά για να τον δουν οι πολεμιστές του. Αφήστε κάτω αυτές τις πιατέλε. Στην τρίτη σειρά ορίστονες ήταν εκτός εαυτού και κρατούσε ακόμα την ασπίδα του ψηλά. Ο διηναίκης πήγε κοντά του και τον χτύπησε με την επίπεδη επιφάνεια του ραβδιού του. «Επίδειξη κάνεις». Ο νέος τα χασε. Σκαρδάμισε σαν παιδί που ξυπνά μετά από έναν για όσο διάστημα κρετά ένα καρδιού χτύπη, τον δεν είχε ιδέα ποιος τον διενέκης ή τι ήθελε. Έπειτα με έναν πείδημα και ενώ το πρόσωπό του έπαιρνε μια σαστισμένη έκφραση, ξαναβρήκε τον εαυτό του και κατέβασε την ασπίδα του σε θέση ανάπαυσης πάνω στο γονετό του. Ο προχώρησε μπροστά στους άνδρες. Όλα τα μάτια πάνω μου. Εδώ, αδέλφια! ακούστηκε η φωνή του τρέχια και βραχνή. Όλοι οι πολεμιστές γνώριζαν ότι αυτό το πάθαιναν όταν η γλώσσα τους γινόταν πετσή. «Εμένα κοιτάξτε, μην κοιτάτε τη μάχη». Οι άντρες απόστρεψαν το βλέμμα τους από το αίμα και τη σφαγή που γινόταν ένα βράχο μπροστά τους. Ο δυναίκης στάθηκε ο τους με την πλάτη στον εχθρό. «Αυτό που συμβαίνει, κι ένας τυφλός θα το καταλάβαινε από τον ήχο». Η φωνή του δυναίκη ακουγόταν παρά το θόρυβο από τα στενά. Οι ασπίδες του εχθρού είναι πολύ μικρές και πολύ ελαφριές. Δεν μπορούν αυτές να προστατέψουν τον εαυτό τους. Οι θεσπίες τους κομματιάζουν. Οι άντρες συνέχισαν να ρίχνουν πλευταίες ματιές προς τη μάχη. Εμένα να κοιτάτε. Εδώ τα φανάρια σας, ανάθεμά σας. Ο εχθρός δεν έσπασε ακόμα. Νιώθουν τα μάτια του βασιλιά τους πάνω τους. Θερίζονται σαν τα στάχια, αλλά δεν έχουν χάσει ακόμα το θάρρος τους. Εμένα να κοιτάτε, είπα. Στη ζώνη της φαγής, βλέπετε τώρα τις περικεφαλαίες των συμμάχων μας να ορθώνονται από το πεδίο της μάχης. Θαλείς και ανεβαίνουν ένα τείχος. Αυτό κάνουν. Ένα τείχος από περσικά κουφάρια. Ήταν αλήθεια. Οι άντρες ανασηκώνονταν σαν κύμα μέσα σε εκείνο το πανδεμόνιο. Οι θεσποίες δεν θα κρατήσουν ακόμα πολύ. Είναι εξουθενωμένοι από τη σφαγή. Είναι πανεύκολο. «Ο εχθρός είναι σαν το ψάρι στο δίχτυ. Ακούστε με. Όταν έρθει η σειρά μας, ο αντίπαλος θα είναι έτοιμος να υποκύψει. Τον ακούω ήδη να σπάει. Να θυμάστε, θα μπούμε για ένα γύρο μόνο, μια και έξω. Κανείς δεν θα πεθάνει. Δεν θέλω ηρωισμούς. Μπείτε, σκοτώστε όσους μπορείτε και μόλις η σάλπιγγα ηχήσει, βγείτε» πίσω από τους παρτιάτες πάνω στο τείχος που είχε γεμίσει από το τριτοκύμα των Τεγεατών και των Απούντιων Λοκρών 1200 άνδρες. Ο ήχος της Άλπιγκας σταμάτησε το θόρυβο. Ο Λεωνίδας μπροστά, σήκωσε το κόντιό του και κατέβασε την περικεφαλαία του. Ο Πολύνικος και οι Ήπης προχώρησαν να τον καλύψουν. Ο γύρος των Θεσπιέων είχε τελειώσει. «Πύλη κάτω», φώναξε ο Διεινέκης. Πιατέλες πάνω. Οι σπαρτιάτες μπήκαν στη μάχη το μέτωπο. Οκτώ ασπίδες βάθος, αφήνοντας δυο διαστήματα. Επιτρέποντας έτσι, στους πίσω άντρες των θεσπιέων να υποχωρήσουν ανάμεσα στις γραμμές τους, ο ένας άντρας μετά τον άλλο, μια σειρά μετά την άλλη. Δεν υπήρχε διαταγή γι' αυτό. Απλώς η θεσπίηση ήταν εξουθενωμένη. Όταν οι σπαρτιάτες πρόμαχοι βρέθηκαν τρεις ασπίδες από το μέτωπο, τα κοντιά τους άρχισαν να πλήττουν τον εχθρό από τους ώμους των συμμάχων τους. Πολύ θεσπείς απλώς έπεσαν κάτω και τους άφησαν να τους πατήσουν. Οι σύντροφοί τους του σήκωναν πάλι, μόλις η γραμμή περνούσε από πάνω τους. Ό,τι ποδήλατης αποδείχτηκε αλήθινο. Οι ασπίδες των μύδων δεν ήταν μόνο πολύ ελαφριές και μικρές, αλλά και η έλλειψη της μάζας δεν τους επέτρεπε να κερδίσουν έδαφος απέναντι στις πλατιές, βαριές και κερτές ασπίδες των Ελλήνων. Τα γέρα του εχθρού γλιστρούσαν επάνω στον ομφαλό των ελληνικών όπλων. Πήγαιναν μια πάνω και μια κάτω, μια αριστερά και μια δεξιά, εκθέτοντας πότε το λαιμό και τους μυρούς και πότε το λαρίγκι και το βουβόνα. Οι σπαρτιάτες χτυπούσαν με τα κοντιά τους με το χέρι ψηλά, ξανά και ξανά, στο πρόσωπο και στο λαιμό του εχθρού. Ο οπλισμός των μήδων ήταν αυτός που έχουν οι ακροβολιστές. Οι ελαφρά οπλισμένοι στρατιώτες πορόλος τους είναι να χτυπούν γρήγορα πίσω από τους τείχους των ακοντίων, σκορπώντας το θάνατο από απόσταση. Το πυκνό παραταγμένη πολεμική φάλαγγα ήταν θάνατος γι' αυτούς. Τ' άντεχαν. Η αμβρία τους σου έκοβε την ανάσα. Δεν ήτανε τόλμη. Ήταν σκέτη παραφροσύνη. Απλώς θυσιάστηκαν. Οι μύδι πρόσφεραν τα κορμιά τους λες και η σάρκα ήτανε όπλο. Μέσα σε λίγα λεπτά οι Σπαρτιάτες και σίγουρα οι Μυκηναίοι, οι αν και δεν μπορούσα να τους δω, είχαν εξουθενωθεί. Είχαν κουραστεί απλώς να σκοτώνουν. Τα χέρια τους δεν άντεχαν άλλο να χτυπούν με το ακόνδιο. Οι ώμοι τους είχαν λυγίσει από το βάρος της ασπίδας, από το βροντοχτύπημα του αίματος της φλέβες και το σφυροκόπημα της καρδιάς στο στήθος τους.